Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. <Το> η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. <Το> η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια τι ξέρετε αυτήν, η οποία έχει κα, κανόνα τε, τε, συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής για να εκθέτει πρόσωπα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής για να εκθέτει πρόσωπα. Εμείς τα καταδικάζουμε όλα αυτά μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη. Προσυπογράφουμε αυτό που λέει. Εμ, αν υπάρχει εκπομπή που αποκόπτει λέξεις, αποκόπτει ωραία Φράση για το Μοντάζ, διαστρεβλώνει νοήματα με σκοπό να εκθέτει πρόσωπα, εμεί το καταδικάζουμε. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. 20 χρόνια τώρα που υπάρχει η ελληνοφρένεια, νομίζω ότι το έχει κάνει ποτέ αυτό. Να αποκόψει λέξει, να διαστρεβλώσει νοήματα και να εκθέσει πρόσωπα. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ακριβώ αντίθετα. Να είμαστε αντικειμενικοί, των ίσων αποστάσεων, να φροντίζουμε εδώ να προβάλλονται όλε οι απόψει, ολόκληρο το κείμενο των. Ε, πρωταγωνιστών, πολιτικών, αρχηγών, βουλευτών, να ακούμε τι απόψει του, να μην τις κρίνουμε, να περιμένουμε τέσσερα χρόνια να λειτουργήσει και να φανεί στην πράξη η άποψη του καθενό. Οπότε καταδικάζουμε μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη ε, το φαινόμενο αυτό τη ελληνοφρενεία. Δύο φορέ χθε στην ομιλία του ο Βασίλη Λεβέντη αναφέρθηκε. Η μία ήταν τρει παραδέκα το βράδυ, μου στέλνανε και μηνύματα και με ξυπνήσανε κιόλα, ότι αναφέρθηκε ο Λεβέντη στην ελληνοφρενεία. Η πρώτη ήταν λίγο νωρίτερα, δεν είπε την ονομασία της εκπομπής, αλλά μίλησε για το Reel FM. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα. Επειδή μίλησα εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών, γράφει ότι ο Λεβέντης ζήτησε, λέει, για την άλλη φορά 10% στις επόμενες εκλογές. Είναι αθέμητο, είναι... Δεν το καταλαβαίνω. Πού είναι λέει, το κακό. Και τη μεθεπόμενη, λέει, σκοπεύει να γίνει κυβέρνηση. Και αυτό είναι αθέμητο. Η ίσα, ίσα. Αυτό είπαμε και χτες δεν το μεταφέρουν καλά. Είναι να τα έχει ακούσει ο ίδιος, δεν κατανοήσει ακριβώς. Χαρίκαμε πάρα πολύ που σε δύο αναμετρήσεις από τώρα... Το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, όπως ο ίδιος είπε, θα έχει 160 βουλευτές. Δεν το είπαμε ως κακό. Δεν βάζουμε τα ηχητικά εδώ για να πούμε ότι είναι κάτι κακό. Το όνειρό μας είναι να συμβεί και αυτό. Εδώ πήρε τη Τσίπρας, 36%. Γιατί να μην πάρει ο Λεβέντης, κάπως έτσι το είπαμε και χθες. Γιατί να μην πάρει 48-50% θα να 160 βουλευτές. Είναι μια λύση για τον τόπο. Αυτό λέμε, αυτό φωνάζουμε. Μας παρεξηγούν γιατί είναι κακοί όμω. Αυτό έχουμε στόχο και ο Λεβέντης, και ο Λεβέντης, γιατί έχουν κυβερνήσει πάρα πολύ καλή μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θα κυβερνάνε τέτοιου τύπου καλή και ο Λεβέντης να κυβερνήσει. Να ακούσουμε τη δεύτερη φορά που αναφερόταν στο Reel FM. Με κατηγορούσαν σήμερα στη ΡΕΛΕΦΕΜ, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε δύο μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε δύο μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε ευσιολογικούς ρυθμούς. Αμέσως εμείς, να φύγει αμέσως εμείς βγάζουμε Αμέσως τη χώρα mm -hmm. από τον νήμονη Είναι πολύ όμως Με τις γνωριμίες που έχω εγώ λεβέντηση στην Ευρώπη Μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από τον νήμονη Σε δύο μήνες ναι. Αυτέ οι παρεμβάσει, τι οποίε προανέφερα, είναι πραγματικά πτέσματα μπροστά στα έσχη που ακολουθούν εξή αμέσω. Που ακολουθούν εξή αμέσω. Τα έσχη που ακολουθούν εξή αμέσω. Γι' αυτό σα λέω: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία για τον τόπο. Εδώ, ένα ακροατή με το που είπα εγώ αυτά τα προηγούμενα για το Λεβέντι, ηρωνικά ήταν. Προφανώ δεν φάνηκαν τουλάχιστον σε αυτόν τον ακροατή. Λέει: Άντε με το καλό και στα ψηφοδέλτια του Λεβέντι. Δεν υπάρχει σωτηρία, πέντε μνημόνια ατομικά στον καθένα, νομίζω αξίζουνε. Παίρνει μπάλα και όλους τους άλλους που με δύο δράμια σκέψεις μπορούν να καταλάβουν περίπου τι γίνεται σε αυτό το τόπο και σε αυτό το πλανήτη, αλλά μας παίρνει μπάλα μαζί με τους υπόλοιπους. Ε, η Dancing Queen που θα χορεύει σήμερα είναι η διαφθορά και η διαπλοκή. Κυρίω χορεύει, έτσι πολύ ωρεξάτη και πολύ χαρούμενο, όταν ακούει τέτοιε συζητήσει να γίνονται στη Βουλή, σαν αυτή που έγινε χθε. Με πολύ ωραίε διαπιστώσει, τι καλύτερε διαπιστώσει, πολύ ωραίε ατάκε. Από εκεί και πέρα, με 5,5 δι ή 6,5 δι, γιατί δίστανται λίγο οι πληροφορίε των δημοσιογράφων, με ένα πακέτο μέτρων που έρχεται, γιατί το χθεσινό όλο έγινε για να ξεχάσουμε αυτό το πολύ ωραίο πακέτο. και να... Αναλογιστούμε και να ξανασκεφτούμε και να ξαναδιαπιστώσουμε ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μεταξύ εξουσία παλιών και νέων τζακιών που τώρα προσπαθούν να φτιάξουν οι κυβερνώντε και να φτιαχτούν με τη βοήθεια των κυβερνώντων. Ο Αλέξης Τσίπρα, μεταξύ των άλλων πολύ ωραίων, ανακοίνωσε και μια εξεταστική επιτροπή και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει εξεταστική επιτροπή για φλέγοντα θέματα. Αυτή που ανακοίνωσε ήταν για τι σχέσει κομμάτων βρώμικων χρημάτων, καθαρών χρημάτων μαύρων, ροζ, κίτρινων χρημάτων Στι επόμενε μέρε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπή που θα διερευνήσει εξαντλητικά τι δανειακέ συμβάσει που σύνυψαν οι τράπεζε με τα πολιτικά κόμματα αλλά και με τα μέσα μαζική ενημέρωση. Διότι ο ελληνικό λαό περιμένει συγκεκριμένε απαντήσει. Και η επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πόρισμα του Αγίου Ποτέ. Η επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πώρισμα του αγίου ποτέ. The music, in swing, to του αγίου ποτέ. <Το η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανέλ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. <Το> Αυτό ήταν μια αλήθεια που ακούσαμε, δύο αλήθειες, καταρχήν του Αγίου ποτέ είπε, δεν είπε το άλλο, του Αγίου ποτέ θα έρθει το πόρισμα στη Βουλή, πολύ κοντά δηλαδή, το περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία και δεύτερον ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια, αυτό νομίζω καθένα το λέει, όχι ότι ήταν καλή η χώρα και πριν, διαλυμένη αλλά έχει σημασία ποιο το αποκάνει το, το γεγονός και το πάει τελείω στα βράχια. Μία αλήθεια, δύο αλήθειε ήταν αυτέ από τον Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη αλήθεια ήρθε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σα τη λέω εγώ σε τίτλο και θα την απολαύσετε και μόνοι σα, ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτή η παράταξη, ε, χρόνια τώρα, χρόνια όμω τώρα, δίνει μάχες για τη διαπλοκή. Έχουμε και εμεί τι δικέ μα ευθύνε. Είχα το θάρρος να τι αναλάβω στο παρελθόν. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικού αγώνε για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ευχαριστώ για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Με παιδιά, με παιδιά, Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικού αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Music, fine, να σας θυμίσω Για όσου δεν το θυμάστε, ότι ο Κωνσταντίνο Μπιτσοτάκη εφήβρε τον όρο διαπλοκή και πολεμήθηκε από τα μέσα μαζική ενημέρωση όσο κανένα. Μπράβο! Ο Κώστας Καραμαλής συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Μπράβο! Και βέβαια και η τελευταία κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία σταθεροποίησε τη χώρα, βρέθηκε και αυτή στο τέλο. Εμεί που ήμασταν υπουργοί το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, στο στόχαστρο σχεδόν όλων των επικοινωνιακών συστημάτων. Αυτό το τελευταίο όλα τα άλλα να δεχθούμε ότι έχουν γίνει δεν έχει γίνει ούτε το ένα χιλιάστο χιλιόστο. Αλλά αυτό το τελευταίο ότι η κυβέρνηση Σαμαρά και κυρίως στο τέλος βρέθηκε στο στόχαστρο όλων των επικοινωνιακών συστημάτων πώς το, το θυμάται κάποιο από εσάς να έχει συμβεί γιατί είναι πέρυσι συνέβη αυτό πριν 1,5 χρόνο μέχρι το Γενάρη Πέρυσι ήταν το τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά θυμόσαστε να είναι στο στόχαστρο όλων όλων των επικοινωνιακών συστημάτων, δεν λέμε για τον Καραμαλή που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, βατοπέδι κλπ, δεν λέμε με τον μπαμπά, τον μιτσοτάκη που είπε τη λέξη διαπλοκή και όλοι του επιτέθηκαν, κάτι καλτσεστρούτσι, κάτι τιτάν τσιμέντα και γενικότερα όλα αυτά που συνέβαιναν τότε είναι και πολύ παλιά, αλλά να μείνουμε στο τελευταίο κομμάτι του Αντώνη Σαμαρά, του καημένου που του επιτέθηκαν. επιτέθηκε όλο το επικοινωνιακό... Σύστημα. Το ωραίο από τη χθεσινή, επίσης το ωραίο από τη χθεσινή ομιλία, ήταν ο Πάνος Καμένος, ο οποίος πάντα είναι ωραίος όποτε βγαίνει. Θυμόμαστε ότι είχε κάνει μεγάλο κουρνιαχτό και θέμα για τη Μακεδονία μας που είναι ελληνική και δεν πρέπει κανείς να κάνει ούτε λάθος και όποιο κάνει λάθος πρέπει να παρετείται. χθε μια χαρά με το Μουζάλα δίπλα δίπλα, δεν πρόκειται ποτέ βεβαίω να παρετηθεί. Αλλά να ακούσουμε πως και Κολοτούμπα μπορεί να συνδυαστεί μαζί με κακάρισμα. Να σου πω κύριε για τον Μουζάλα. Όταν διαφώνησα λοιπόν, όταν διαφώνησα γιατί, γιατί ο κύριος Μουζάλα έκανε ένα λεκτικό λάθος, ένα λεκτικό λάθος. Μια κοταστρούπουλη, μια κατασπρύ πουλάδα. Ένα λεκτικό λάθος. Ξεκίνησε η τρελή, για βόλτα στη Εγώ κυρία Βούλτεψη υπέβαλα την παρέτησή μου και των, υπουργών, των ανεξάρτητων Ελλήνων στον Πρωθυπουργό Και να σας πω και κάτι Εάν εσεί εάν έχετε τη δύναμη καταθέστε πρόταση μοφής κατά του Μουζάλα Πρόταση μοφής κατά του Μουζάλα, ένα λεκτικό λάθος ε, Θυμόμαστε τι είχε πει εκείνες τις μέρες και αν δεν τα θυμόμαστε θα τα, πούμε, θα τα θυμηθούμε τώρα Θα τα ακούσουμε τώρα από τον Πάνο καμένο. <Γιο> όταν διαφώνησα γιατί, γιατί ο κύριος Μουζάλα έκανε ένα λεκτικό λάθος. Δεν υπάρχουν γκάφες στην πολιτική Εντάξει. Στην πολιτική και στη ζωή όσοι κάνουμε γκάφες τις πληρώνουμε Ένα λεκτικό λάθος όποιο κάνει γκάφα όποιος κάνει λάθος το πληρώνει και τελειώνει Ένα λεκτικό λάθος Δεν γίνεται τέτοια λάθη εντός εισαγωγικών να τα καταπίνουμε Και ιδίω όταν φύγουν θέματα εθνικά ευαίσθητα Και η κότα η είναι πω κύριος δεν, δεν έχει την ψήφη από Μα, Ζητώ την παρέτηση του κυρίου Μουζάλα, ο οποίος ε, μπορεί να προέβει, όπως ο ίδιος λέει ζητώντας συγγνώμη, σε λεκτικό ατόπιμα, αλλά παρά αυτά <σύγρια> το θέμα με μένει πολύ σοβαρό, είναι για μας πάρα πολύ σοβαρό και επιμένουμε τουλάχιστον από ευθυξία να υποβάλει την παρέτηση του άμεσα. Και την αλκογρα... Από εκεί και πέρα, ο καμμένο έχει καμψοκίνδυνο οι οποίε δεν παραβιάζονται. Ο <laughs> καμμένο έχει καμψοκίνδυνο γραμμέ οι οποίε δεν παραβιάζονται. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τω το, το, το ξέρετε. Ε, και ένα ανέκδοτο έτσι για το. Τέλο, κόκκινε γραμμέ έχει ο Καμένο, οι οποίε δεν παραβιάζονται. Μια απορία ρητορική κυρίω. Ο 20η μέρε μετά το θέμα, πως αντέχει η συνείδηση του πάνω Καμένου να είναι στην ίδια κυβέρνηση με κάποιον που λέει Μακεδονία τα Σκόπια. Πρέπει να απαντηθεί, γιατί οι συνειδήσει εξεγείρονται αμέσω. Παράφτα, όπω είπε και ο ίδιο ο πάνω Καμένο, δεν μπορεί να κρατάει αυτή η εξέγερση τη συνείδηση 20η μέρε και. Επίση, όταν κάποιο πολιτικό σοβαρό λέει κάτι, το τηρεί ή βρίσκει μετά έναν τρόπο. Να το αναιρέσει, αν το αναιρέσει, με ένα επίση λογικοφανέ, λογικό, κανονικά θα έπρεπε, επιχείρημα. Εδώ δεν έχουμε τίποτα απολύτω, το είπε. Δείχνει και την εκτίμηση προ τον κόσμο του πάνω καμένου, προ τον κόσμο του, καταρχήν, πώ του θεωρεί, προ τα εθνικά θέματα, πώ θεωρεί τα εθνικά θέματα, και που δείχνει με πολύ ωραίο τρόπο ότι πάνω απ' όλα βάζει μια καρέκλα τεράστια, που μπορεί να είναι κόκκινη αυτή η καρέκλα, γιατί το μόνο κόκκινο γύρω στον πάνω καμένο και γύρω από τους πέριξ του Πάνου Καμένου είναι οι καρέγκλες όπως και με πάρα πολλούς υπουργούς πρωθυπουργούς και λοιπούς συγγενείς ούτε με γερανό δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το συγκεκριμένο υπουργείο ο Πάνος Καμένος ούτε με γερανό θα ανεχθεί, θα καταπιεί τα πάντα θα κάνει το σοου, το θέατρο που γίνεται συνήθω είναι και πολύ καλό σε αυτά αλλά δεν πρόκειται να φύγει ούτε με γερανό Ο Κυριάκο χθε ήταν πολύ άγριο, το είδατε όλοι. Έχει ένα θέμα. Του είχαν γράψει πολύ καλό κείμενο στην πρώτη ομιλία, αλλά δεν το παίζει καλά. Κομπάζει μετά από κάθε έξυπνη ατάκα, σαν κοκοράκι κι αυτό. Καμαρώνει ότι έχει πει κάτι πολύ έξυπνο. Περιμένει το χειροκρότημα των άλλων. Του το δίνανε απλόχερα ή από κάτω και προσπαθούσε να συνεχίσει. Θέλει πολλά χιλιόμετρα να γίνει ρήτορα, όχι καλό, απλά ρήτορα. Αλλά κάποια στιγμή έδειξε έναν πολύ άγριο εαυτό και νομίζω αυτό το εκτιμήσαμε. Λέμε στα τσακίδια, στον Άδωνι στο Βαγγέλτο Μεϊμαράκι και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Child, Λέμε στα τσακίδια, στον Άδονη, στο Βαγγέλτο Μεϊμαράκι και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Το πως είναι! Σκατά! Dance, drag, Όχι ποτέ! Μνημόνια! Σόιμπλε σαμαρά. Σόι σαμαρά! Στα τσακίδια! Σόιμπλε Σαμαρά! Στα τσακίδια! Πού θα κρυφτείτε αύριο το πρωί. Εδώ άλλο ένα ρητορικό ερώτημα. όπω ακούσατε όλους τους έστειλε στα τσακίδια, το Σόιμπλε, το Σαμαρά, τη Βούλτεψη, τον Άδωνη, πολύ στενού συνεργάτε, του Κρίμα Νομίζω Νομίζαμε ήταν μια γροθιά όλοι αυτοί πάνω βασισμένοι σε αξίες και ιδέες και θέλουν και αυτοί να προσφέρουν στον τόπο και στην πατρίδα. Αλλά αρχίσαν οι προστριβές στη Νέα Δημοκρατία. Λογικό. Να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό έγινε χθε για να ξεχάσουμε τα 5,5, 6,5, 7,5 όσα και να είναι έτσι και αλλιώ θα τα πληρώσουμε θα τα πληρώσετε κανονικά εκεί που δεν θα εργόταν τίποτα με τον Αλέξη Τσίπρα, θα σκίζαμε και τα προηγούμενα και θα ανοίγαμε νέους δρόμους για τον ελληνικό λαό ευημερίας ανάπτυξης, χωρίς μνημόνια σε ένα νόμο, σε ένα άρθρο, θα τα είχαμε κανονίσει όλα τώρα κλείνει η αξιολόγηση χαίρονται κιόλα όλοι γι' αυτό, μέσα ενημέρωσης αριστεροί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μία αριστεροί βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ πρώην Πασόκη βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεξί, όλο το σύστημα γενικότερα, νομίζω και ένα μεγάλο μέρο του ελληνικού λαού χαίρεται που τελειώνει η αξιολόγηση και άρα θα έρθουν τα 5,5-6,5 δι να τα πληρώσουμε για να τελειώνουμε και αυτή τη φορά, εκατοστή νομίζω, με αυτά τα πακέτα μέτρων και φόρων. Τα φορολογικά, να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο θα φορολογήσει τον πλούτο. <laughs> θα φορολογήσει τον πλούτο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο σωρευμένο πλούτο. Εμείς μιλάμε για ένα σταθερό, you're... μόνιμο, απλό, με προοδευτική κλίμακα φορολογικό σύστημα. Και δίκιο, πάνω απ' όλα δίκιο. Τους έκτακτους φόρους, ναι. την έκτακτη φορολογία, θέλουμε να την καταργήσουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια του τόπου μας. Another, you, Πολύ σύντομα, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι κάποιες επιλογές δεν λειτουργούν. Το να αυξάνεις του συντελεστές στη φορολόγηση, στο ΦΠΑ, εντάξει είναι μια επιμονή. Των τεχνοκρατών που βλέπουν μονάχα αριθμού. Είναι προτιμότερο να βρει τρόπου να αυξήσει την εισπραξιμότητα παρά να αυξάνει του τελεστέ του ΦΠΑ. Όλες, τα ακούσαμε εδώ. Τρία αποσπάσματα του Αλέξη Τσίπρα που είναι κατά των φόρων. Είτε πρόκειται για έκτακτου φόρου, για την αύξηση του ΦΠΑ. Δεν έχει γίνει επί των ημερών του αύξηση του ΦΠΑ. Το ακούσαμε. Ο άνθρωπο το κατήγγειλε παλιά. Το εφάρμοσε και στον 1,5 χρόνο ένα και κάτι που είναι. Πρωθυπουργό και γενικότερα αρνητικές δηλώσεις επικριτικές κατά της επέλασης των φόρων των φοροκατεγίδων άρα δεν θα βάλει αυτά τα 5,5 να μείνουμε ήσυχοι ήρεμοι που λένε οι Δημοσιογράφοι φτιάχνοντα ένα αρνητικό κλίμα γιατί η οικονομία, όπω λέει και ο Τσίπρα, μετά από άλλου 200, είναι και ψυχολογία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια που είναι και ψυχολογία, αλλήλωνο: 2,11, οικονομία δεν είναι. 2,11, 200, 8, 200. μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρίλ και το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιοpapakiralefm.gr. Ο Νίκο Απρανίτζη ρυθμίζει τον ήχο και με αλήθειε και λίγο αγανάκτηση πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Στα τσακίδια. Sweet, στα τσακίδια. Στον Άδωνη, στο Βαγγέλη, το η και στη Σοφία τη βούλτεψη. Σόιμπλε Σαμαρά, τα τσακίδια. Dance, Η παράταξη αυτή, τα τσακίδια. Κόσα Καραμαλής, τα τσακίδια. Φαντώνη Σαμαρά, τα τσακίδια. Εκλογέ. Παρατηθείτε κύριε Τσίπρα. Εκλογέ. Hey, like the... μία εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια την ξέρετε αυτή, η οποία έχει κανόνα ε, ε, συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής για να εκθέτει πρόσωπα Έχει 5-6 ακόμη σκοπούς, αλλά να αποδείξουμε ότι δεν αποκόπτουμε και δεν διαστρεβλώνουμε. Θα ακούσουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο του το κατάφερε. Αλλά η και η ευθυνότητα είναι λέξει άγνωστε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και γι' αυτό ακριβώ το τελευταίο σα καταφύγιο αυτή τη κυβέρνηση είναι αυτή η σκηνοθεσία. Μια ωραία σαφουνόπετρα. <Συλίου> Μια ωραία σαφουνόπετρα ότι ήταν ένα σύριαλ, φεγκαρόπετρα. Τώρα έγινε σαπουνόπετρα προφανώ από την πέτρα που τρώνε αυτοί που βλέπουν τι σαπουνόπερε. Αυτοί που γράφουν τι σαπουνόπερε δεν ξέρουμε. Και το άλλο μόνο του το κατάφερε, δεν έχουμε αποκόψει εμεί τίποτα. Τώρα, κατανοώ, κατανοώ την μεγάλη ανάγκη την οποία έχετε να υπερασπιστείτε στελέχη τα οποία σίγουρα σα ήταν πιστά. Τα οποία σίγουρα σα ήταν πιστά. Πεύγει το ΣΥΓΜΑ, μπαίνει το Θ. Για ε β ε ν α Καλημέρα! Yeah. Άμα σε πάρει κανένα χριστιανό, σαν και εκείνον που σε είχε πάρει εχθέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρώτησε τον, αφού σέβεται και αγαπάει τα πάντα και του πάντε, γιατί δέχεται ο παπά να ευλογάει όπλα που πάνε να σκοτώσουν ανθρώπου. Ευλόγησε παπά όπλα? Ρε, οι να πούμε όταν γίνεται πόλεμο, ο Χίτλερ να πούμε δεν έγραφε πάνω με τη δύναμη του Θεού, να πει. Η δική μα να ορκίσουν καμιά χούντα, κανένα τέτοιο, βλέπει άνθρωπο. Σωστά, αυτό δεν ευλογάει όπλα. Αυτά δεν είναι αντίον του λαού. Εντάξει, τώρα ασχολείσαι και εσύ. Τώρα τι θα κάνει, και τι θα πάει να ευλογεί, θα πάει το όπλο. Να πάει εκεί να μην ξέρει την πίστη του μέσα. Ναι, και μετά θα βγει να πούμε και θα, κατα, θα, θα καταδικάζει του ομοφυλόφιλου. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Να πάει να ευλογήσει και το πιστόλι του, του ομοφιλόφιλου. Ακριβώ. Αλλά το πρόβλημα του παπά είναι αυτό. Ότι τον έχει αισμένο ομοφυλόφιλο <laughs> και δεν πάει να το βγάλει έξω να το ευλογήσει. <laughs> αυτό είναι το πρόβλημα του παπά. Άχτηκε χμπούρμπερη στου πονόψυχου ιεράρχε. Να πει στο Θήμιο που κάνει αντιπολίτευση μέχρι και με τα Σαρδάμ ότι ο, τουλάχιστον ο Τσακαλώτο το παλεύει και εμπλουτίζει τη, τη, τη, τη λέξη του. Δεν ήρθε και σα πέρασαν 100 χρόνια για να περάσετε από τα λιγοπόλια του Χαρίλιο τα μονοπόλια του Κουτσούμπα. Ήθελα να ξέρω ο επόμενο αρχηγό σα πώ θα πει τι κοσυμαχίε και τον ευρωμονόδρομο και το άλλο πώ το λέμε. Ευρωατλαντισμό. Να σου πω, καλά εντάξει τώρα όλα αυτά. παραμένει ακόμα. Αμέν. Για ξέρετε μου λίγο αυτό, ποτέ δεν το έχουμε συζητήσει. Τι πιστεύει εσύ ότι θα γίνει, ότι θα μα βγάλει το μνημόνιο Τσιπρά. Όχι. Α', Θα μας βάλει πιο βαθιά. Όχι χαρά μου. Να σε ρωτήσω λίγο. Τι είναι μνημόνιο. Ε, πρόγραμμα, συγγνώμη, πρόγραμμα. Όχι, όχι μνημόνιο. Γράστα τα πρόγραμματα. Τι είναι μνημόνιο α, για πε. Κάστα τα πρόγραμματα γιατί. Το λέει κανένα σκηντίζει. Το λέει κανένα λαό γιατί να αφήσω το πρόγραμμα. Πρόγραμμα θα το λέμε, Πρόγραμμα λέγεται πια. Όχι, να μην το λέει πρόγραμμα να το λέμε μνημόνιο. Γιατί και... να το λέμε μνημόνιο, παιδί μου. Άρα, πε μου, τι είναι το πρόγραμμα, χαρά μου πε. Το πρόγραμμα είναι αυτό που μα δικοκυρεύει τη ζωή και καλά μα κάνει, α πούμε. Όχι, το πρόγραμμα είναι μεωση μισθών, συντάξεων, φόρη και τα λοιπά. Έτσι, δεν είναι. Αυτό δεν το ξέραμε το 10 όταν ψηφίζανε, όσοι ψηφίσανε, ό,τι ψηφίσαμε. Το 12 το ψηλό Το 15 όμω. Που πήγαμε στι εκλογέ με, με την μνημονιά ανάμε στη Μούρη, ξέραμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Άρα το, το θε, παιδί μου. Όποιο τώρα κόβει το χέρι του, Τα μου γιατί τον, τον πέρδεψε ο Τσίπρα και είναι λαοπλάνο και είναι πολιτικό αλήτη κτλ. που λέει ο Θήμιο. Που δεν είναι. Γιατί με μνημόνιο δεν πήγε στι εκλογέ. Τι δεύτερε. Το συγκεκριμένο μνημόνιο δεν πήγε στι εκλογέ. Ναι, ναι, απλά με σκίσιμο μνημόνιο, αλλά τώρα σπα μνημόνιο, ναι, α το πούμε μνημόνιο. Δεν είχαμε καθόλου με σκίσιμο μνημονιο στι εκλογέ αυτέ εδώ. Πήγε με μα μνημονι Μόνο ότι θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ καλύτερα. Α, αυτό ο καθένα εντάξει. Δεν μπορώ ίσον. να καταλάβω τώρα αν θα πρέπει να σε λυπηθώ ή όχι. Γιατί okay. να με ελληπιθεί. Yeah. Γιατί τώρα, για ευνόητου λόγου. Για ευνόητου λόγου να με ελληπιθεί. Μανάρι, μου yeah. να ελληπιθεί τι yeah. άλλε αγάδε που σε παίρνουν τηλέφωνο. Άρα mm -hmm. να καταλήξουμε ότι είσαι αγαπημένη. Όχι, αγάπητη είμαι και εγώ, άρεσε να πάνε. Yeah. Δεν του κάθομαι με τίποτα. Ούτε εγώ θα του κάθομαι. Και μόνο που είναι σιριζέο οι πόντιοι, εμείς οι πόντιοι, είμαστε Έλληνες, χρόνια πάνω εκεί, με το μοιάσαμε. Γιατί είσαι σημασία και... τι λέει τώρα. Ε, πες την ότι οι είμαστε Έλληνες καρ***α, και το μέτρο μου. κατάλαβα. Έλα βρε νούμερο. Εγώ είμαι, ναι. Το ξέρω. Να σου πω. Έλα. Ελεύω είναι αριστερό. Και αυτή την ώρα αριστερό κόμμα είναι μόνο η Ένωση Κεντρών. Όπως μπαίνουμε ή όπως βγαίνουμε. Όπως μπαίνουμε. Την δίσαι και ακριβώ πώ το είπε ο Μάκασο Τσακαλιώτο, ακριβώ τι είπε. Θόρυβο. Δεν είπε θόρυβο, Μάκασο. Σήμερα μην νίξει ακριβώ Εδώ δεν ξέρουμε εμεί τι ακούμε, σωστά. Ε, ακριβώ θόρυβο. Να μα πω, ο Λεβέντη σε δύο μήνε από το μνημόνιο, ο Καρατζαφέρη σε δύο χρόνια, και μα και με μια μάκα σε τσίπρα θα μα έκανε αμέσω. Ακόμη και τον Βοσκόπουλο. Ήταν φίλο μου ο Βοσκόπουλο. Πάειτα φίλο του. Θυμάμαι μια φορά, ήταν στο καβοντόρο να σα το πω αυτό. Είναι χρόνια τώρα, 20-25. Και είχαν μια πίτα, ένα σωματείο. Και όταν έμαθε ο Βοσκόπουλο ότι είμαι εκεί, λέει: Εδώ τιμή μα είναι λέει, που είναι ο Βασίλη ο Λεβέντη. Δεν έπρεπε λέει: εσείς να έρθετε εδώ, κύριε Πρόεδρε. Έπρεπε εγώ να, να έρθω. Το απέπανω σκηνή. Oh, σκηνή, oh, σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει Απο... μια φιλία. Bravo. Και Άλλωστε... μετά έγραψε και ένα βιβλίο mm. ναι. ο Βοσκόπουλο. Στο οποίο έγραφε ότι δεν είχα λέει, άλλη διασκέδαση. Μια άκουγα το Λεβέντη κάθε νύχτα, κάθε βράδυ και πασατέμπο. Αυτό το έκανα και εγώ χωρί πασατέμπο. Άκουγα το Λεβέντη και διασκέδαζα. Φαντάζομαι όλη τη γενιά μας τη Trust TV, το κάναμε αυτό με όλε τι εκπομπέ αλλά και με τον Λεβέντη. Δεν είχαμε εκείνο το βράδυ που του κλείσαν το κανάλι. Ποιο δεν είχε κλάψει, από τα γέλια εννοείται, από όλους εμάς που το βλέπαμε. Εδώ από μια Βοσκόπουλου, θα φροντίσω να το βρω ώστε να εμπλουτιστεί να, και να αποκτήσει άλλη αξία και η βιβλιοθήκη Ο Βασίλης Λεβέντης όλα αυτά ο Κυριάκος έχει τον καημό του Να υποθέσω κύριε Τσίπρα ότι μετά από τις τακτικές επισκέψεις σας στον κύριο Ψιχάρη εξασφαλίσατε μια δωρεάν συνδρομή στο βήμα και στα νέα Σε αντίθεση με τον ίδιο τον Κυριάκο που την παίρνει δωρεάν και τις δύο εφημερίδες του Ρχοντοδωράν στο σπίτι για ευνόητους λόγους. Επειδή για εκδότες ήταν η συζήτηση, περιμέναμε και από τον αριστερό ηγέτη που πάντα έχει κότς για να ονοματίσει τους εκδότες, δεν το έκανε. Βέβαια, για να μην παρεξηγώ, δεν αναφερθήκατε μόνο στα πρωτοσέλιδα του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Βεβαίως, πιάσατε, καταπιαστήκατε και με μια σειρά πρωτοσέλιδα της ναυαρχίδας του κίτρινου τύπου, του γνωστού κομιστή. Μόνο στα Στασιάδη γιατί δεν το λέει το όνομα, δεν το είπε, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να πει. Ε, για κάποια άλλα είπε, αλλά για το συγκεκριμένο το περιέγραψε τόσο καλά, το φωτογράφησε, αλλά δεν το είπε. Είχαν ανάγκη από κάτω και οι βουλευτές να χειροκροτήσουν, πάντα έχουν ανάγκη οι βουλευτές να χειροκροτούν με τέτοια. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις με αυτόν που ο λόγος του δεν συμφέρει γενικότερα. Όλα τα δημοσιεύματα για την κυρία Γενήματά, για τον κύριο Θοδωράκη, για όλους σας, είναι επενετικά. Δέστε ένα επενετικό σχόλιο για τον Βασίλη Λεβέντη σε μια εφημερίδα. Αυτό δείχνει την προδιάθεση. Δεν συμφέρει κάποιους ο λόγος μου. Δεν συμφέρει κάποιους ο λόγος μου. Εγώ όμως θα συνεχίσω και θα επιμένω, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριο και ο κύριο Μητσοτάκη είναι εγκλωβισμένοι. Το ημερολόγιο έγραφε 30 Μάρτιο του 1952, η ώρα είναι τρει στα μεσάνυχτα. Στις φυλακές της Καλλιθέας επικρατεί νεκρικής υγεία. Ακούγονται τα βήματα του δεσμοφύλακα. Φτάνει στο κελί του Νίκου Μπελογιάννη, το ξεκλειδώνει, τον ξυπνάει, δίπλα του στέκει όπως... Ένα μακάβριο φάντασμα, ο Βασιλικό Επίτροπο Συνταγματάρχη Αθανασούλη. Διαβάζει στον Πελογιάννη την απόφαση να τον οδηγήσουν μαζί με του συγκρατούμενου του, καλούμενο, αργυριάδη και μπάτσι, στην εκτέλεση. Στι 3.20 η φάλακα βγήκε από τι πόρτε των φυλακών, κατευθυνόμενη με δαιμονισμένη ταχύτητα προ το συνήθι τόπο των εκτελέσεων, το Γουδί. Το απόσπασμα παρατάσσεται με τα όπλα επισκοπών, είναι σκοτάδι. Οι αρχιδοί μιστρέφουν τη προβολή των αυτοκινήτων στα πρόσωπα των μελοθανάτων, ώρα. 4 και 12 λεπτά. Ακούγονται οι δολοφονικέ ομοβροντίε. Το έγκλημα τη κυβέρνηση Πλαστήρα είχε μόλι ολοκληρωθεί. Ξέρουνε τα ελάττια τα πλατάνια ίδιος μ' αυτά περίφανος τυτός Ήχούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια Προσιατινίκι για το χωμάεμπορος Ο Μελογιάννης ή μες την καρδιά μας Ο Μελογιάννης ή πάστη σκορφές Ο Μελογιάννης Κύριε μας, Στο Οι εφημερίδε τότε θα γράψουν ότι ο Μπελογιάννης Είχε ακούσει ήρεμος με ένα πικρό χαμόγελο Την καταδίκη του σε θάνατο Αποχαιρέτησε τους συγκρατούμενους τους Τις φυλακές και μπρο στο εκτελεστικό απόσπασμα Αρνήθηκε να του δέσουν τα μάτια Ζήτο για το κουκουέ Και έπεσε από τις φέρε του αποσπάσματο. Ήταν 37 ετών Ζήν σ' όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικών. Ζήν ο Μπέλο ο Γιάννη, με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα το κόσμο σοσιαλιστικό ο Πελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. ο Πελογιάννης ζει ας κορφές ο Πελογιάννης ζει κίνεποντά στο τραγουδιό της λεύτερες τροφές. στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νύκη της ειρήνης τη γιορτή. Ω Μελογιάννησταν με κόκκινο Χαρούφαλο στα αυτή Ο Πελογιάννης στη καρδιά μας Ο Πελογιάννης ζει πας στις κορφές, Ο Πελογιάννης ζει κοινό κοντά Στο τραγουδιό της λεύτερες τροφές Αυτό το τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί και ω αντίδοτο για το σωρό ματαιοδοξία του τίποτα που ακούσαμε χτε από την Βουλή. Σα αποχαιρετούμε. Λαό μα πάει στο μαγκαζινό. Γεια σα. Παλικάριμο, μου. Αγάπη. Να σου πει κάτι. Έλα. Είμαι ένα φτωχό πατήρη. Να ψηφίσει Είς... σταύρο το δωράκι. Φο... Πάρε μια φέτα στο χέρι να σε βρει ο Σταύρο. Να στηρίζει ποτάμι, μπάσκετ και σωθεί και γίνει κάτι. Παίρνω φέτα σακίδιο, πάω σε όλο τον κόσμο. Το παίζω μετανάτη και επενδύω, φίλε. Και γυρίζω μάγκα. Αν μπορείτε την Τετάρτη την Ελενοφρέα, την Τηλεοπτική. Τετάρτη δεν έχει τηλεοπτική, Ελενοφρέα. Αν τη βάλετε τότε. Γιατί σήμερα θέλω να δω δύο ρήτορε. Ποιοι ρήτορε. Τσίπρα, Μητσοτάκη και μια βουλή όμορφη. Όχι όπω το είχαμε τυπεί, όπω την είχε καταντήσει η ζωή η Κωνσταντοπούλου. Σήμερα θα είναι πολύ ωραίο αν έχει τύπει. Καλά είπαμε να λέμε, αλλά και εσύ το παράκανε. Έχει παιδιά νηψιά. Απόλα έχω. Μου λέγε ένα καθηγητή μου να ακούω σοβαρού πολιτικού για να γράφω καλέ εκθέσει. Να βάλει τα παιδιά στα νήψια σου να ακούνε σήμερα δύο ρήτορε φοβερού. Και μια βουλή όχι είχαμε τυ Ζωή. Σε... Τώρα αυτή έμεση στήριξη τη ζωή τέλο πάντων. Τι βούτσι και ναι. ο προ προηγούμενος πρόεδρος, ο μια έγκλη στη βουλή. Τι λέρε, Που αυτό το τσακλοκούδινο η ζωή Κωνσταντοπούλου την πήρε την έγκλη της τη βουλή. Εδώ έλεγε γι' αυτό μακριά από τσακλοκούδουνα. Φώφει γεννηματάρα ένα δούρου ζωή Κωνσταντοπούλου Καλά μακριά από τσακλοκούδινα δεν το έχω, δηλαδή, εμεί όσο πιο σακλοκούδενο τόσο πιο κοντά πάμε. Έλα κατήση. Μου είχε πια το κέδι, μου βάλει <laughs> Και βέβαια. Hey, This is a Λοιπόν, έχουμε να σου πω, είπαν στην εδειδομένη, βρήκαν οι πατήτη Δάλφα σε ένα κρούσμα. Τώρα αυτό είναι, έχει περάσει μέρε, αλλά επειδή είδα τώρα κάτι θέλω να σου το πω. Ψάξω λίγο και βγάλε μια μελέτη που έχουν κάνει έρευνα στα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, που δεν πλησιάζει κανεί. Δεν μιλάω για την πλατεία Αμερική που τα ρίχνουν ότι όπου υπάρχει ασθένεια τέτοιου είδου και χολέρε και τύφοι είναι επειδή υπάρχουν και οι πρόσφυγε και μένουν οι πρόσφυγε. Θα πάνω στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, που δεν υπάρχει κανένα πρόσφυγα, που δεν υπάρχουν μετανάστευση τέτοιο ποσοστό, που είναι γεμάτε η πατήτη Δάλ, Βίτα Κάμα Δέτα. Τα έχουν να μην πω, τα έχουν κάνει και πέρα τα έχουν παρατήσει στα πανεπιστήμια Για πάνε μια βόλτα στο πανεπιστήμιο να δούνε Έλεος ρε φίλε με αυτό το ούτε γουλιά Έλεος στην Καβάλα στην Ομόνια Τι έκανε ο άνθρωπος Πήγε το Ρωσάσιος στην Βουλγαρία Δίνει τα μεροκάματα στους Βούλγαρου Ή καπληρώνει στη Βουλγαρία και εφορία στη Βουλγαρία Έλεος ούτε γουλιά ούτε γουλιά έχουν βγει τα αμάξια Εχτες βγήκε ένα ακροατής ο οποίος λέει ψηφίζει κουκουέ αυτός που σου λέει για τον Χριστό ναι. Υπάρχει Θεός δηλαδή δηλαδή ένας άνθρωπος που ψηφίζει κουκουέ που είναι νορμάλ χωρίς να ηρωνεύεται χωρίς να είναι υπερόπτης και με μυαλό στο κεφάλι του Ευτυχώς δεν έχει την αλαζονία και αφιξιλού που έχετε εσείς Τελικά στο κουκουέ υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι Καταλάθως, έλα γεια Η ...κια κατάρα κουβαλάς και τον έναν λαοπλάνο στον άλλο κουμπά. Σφαγκανάκης να αυτό, μου μιλήσει Λοιπόν, αχ, παππού μου σε θυμάμαι που μας έλεγες, Αγαπητά μου εγγονάκια, αν το πορνείο δεν τραβά τι πόρνε να πετάξετε και όχι τα κρεβάτια. Εμείς κρατάμε τις πόρνε. Σκοτώθηκε στην ώρα τη δουλειά, είχε σε εργατικό ατύχημα. Τε λέει ο Άριο Πάγο με πρόσφατη αποφασή του. Ναι, ξέρω, βέβαια θα πληρώσουμε τον εργοδότη και πολύ καλά κάνει. Και μάλιστα ναι, ο εργοδότη σου μπορεί να σου ζητήσει αποζημίωση. Μα δεν είναι λογικό το κρεμά στον άνθρωπο θα ξαφνικά ξαφνικά πτήσει απρόσωπου μαλακά. Πού θα βρει ο άλλο να εκμεταλλεύεται άλλο να μην τον πληρώνει κανένα δίμηνο και να του δίνει τρει και Δεν τάβει τον Άβωνη από τότε που έγινε αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπει πολύ μιλήchio έτσι και σήμερα. Τον είδα λίγο χθε στον Ενικό. Σα το έλεγα εγώ από πριν. Ότι θα το παίζει σοβαρό τώρα. Και ότι είναι μια νυφάλια φωνή και τέτοια. Ξέφυγε λίγο, λίγο, λίγο. μερικά λεγεροπούλου. Εγώ το χάρηκα λίγο. Να σου πω την αλήθεια, ήθελα να τον τζιγκλίσει και αυτή λίγο παραπάνω και ότεψε. Τέλο πάντων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Στα τσακίδια. Στον Άδωνη, στο Βαγγέλ, το Μαράκι και στη Σοφία τη Βούλτεψη. Σόιμπλε oh, yeah. so, Σαμαρά, στα τσακίδια. Dance, η παράταξη αυτή, στα τσακίδια. Ooh, Κώστας Καραμαλής, στα τα τσακίδια. Τόνι Σαμαράι Τα τσακίδια Δεκλογέ! Παρετηθείτε κύριε Τσίπρα τι,